1. Και είδων εις δεξιά δεξιάν χείρα του Θεού που εκάθιτο επάνω στον των θρόνων, βιβλίων γραμμένων και στας δύο σελίδας των φίλων του, σφραγισμένων με επτά σφραγίδας. 2. Και είδων άγγελων δυνατών που διεκύρυνται με μεγάλην φωνήν. Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα φραγίδας του» Ποιος θα μπορέσει να κατανοήσει το περιεχόμενο του βιβλίου που περιέχει τα περί του κόσμου σχέδια του Θεού και να γίνει εκτελεστής των σχεδίων τούτων. Τ3. Και δεν μπορούσε κανείς ούτε από τους εν ουρανώ και αγίους ούτε από τους εν τη ούτε από τα σιποκάτω της γης υποχθονίως δυνάμεις να ανοίξει το βιβλίο αλλού καν να αυτό. Τέσσερα. Κι εγώ έκλεον πολύ, επειδή δεν ευρέθη κανεί άξιο ούτε να ανοίξει το βιβλίο, ούτε να ατενίσει αυτό. 5. Και ένα από του πρεσβυτέρου που αντιπροσωπεύουν την ενουρανίστρια αμβέβαιου σαν Εκκλησία, μου είπε: Μην κλέει. Ιδού, ενίκησε δια του σταυρικού του θανάτου και έλαβε δύναμη ολέον που κατάγεται από την φυλή του Ιούδα, ο κατά το ανθρώπινο απόγονο του Δαβίδ, ο Ιησούς Χριστός διανανοίξει το βιβλίο και τα σεπτά σφραγίδας του. 6. Και είδον εις το μέσον του θρόνου του Θεού και των τεσσάρων ζώων και στο το μέσον των προσβητέρων να στέκεται ένα αρνείον ζωντανών που έφερε τα σημάδια της ελαστηρίου σφαγής του μετά την οποία να ζωντάνευσε πάλιν. Το αρνείον αυτό είχε κέρατα επτά και μάτια 7, τα οποία είναι το σύνολο των χαρισμάτων του Πνεύματος του Θεού που αποστέλλονται εις την γη. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός, ο αμνός του Θεού, που εθισιάστη μας, είναι δύναμις και σοφία Θεού και στέλνει αυτός εις ημάς τους ανθρώπους των παράκλητων και τας δωρεάς Του. 7. Και ήλθε το αρνίον και έλαβε θριαμπευτικό στο βιβλίο από τη δεξιά χείρα εκείνου που εκάθιτο στον εις θρόνων. 8 και όταν έλαβε το βιβλίο και κατέδειξε με τον τρόπον αυτόν ότι θα απεσφράγιζε και θα είναι γεν αυτό, τότε τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν εμπρόσει στο αρνίον. Ο καθένας δε από τους πρεσβυτέρους είχε κυθάραν και φιάλες χρυσές γεμάτες από τα οποία είναι προσευχία των χριστιανών που αποτελούν την την εκκλησία. 9. Και ψάλουν οι πρεσβύτεροι ύμνων νέων λέγοντες. Είσαι άξιος να παραλάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδα του διότι σφάγισε επί του σταυρού και με το αίμα σου μας εξηγόρασε για να μας κάμεις κτήμα του Θεού όσους επίστευσαν από κάθε φιλήν και γλώσσαν και λαόν και έθνος. 10. Και τους έκαμες βασιλείς και ιερείς προσδόξαν του Θεού μας και θα γίνουν συμμέτοχοι της βασιλείας του επί της τα αιώνια γαθά. Και είδον... Και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών γύρω από τον θρόνον του Θεού Και την φωνήν των ζώων και των πρεσβυτέρων Και τον υπολόγιστο ο αριθμό των Μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων Δώδεκα Και έλεγαν με φωνήν μεγάλην Είναι άξιον το αρνείον που έχει σφαγεί Να λάβει όλη την δύναμην και τον πλούτον και τη σοφίαν Και την ισχύν και την τιμήν και την δόξαν και την ευχαριστίαν Δεκατρία και κάθε κτίσμα που είναι στον των ουρανών και επί τη γης και κάτω από την ηγίν και επί της θαλάσσης και όλα όσα υπάρχουν επ' αυτών, ήκουσαν να λέγουν όλοι μαζί ως μία εκκλησία, ο ουράνιος και ο επίγειος κόσμος των αγγέλων και των ανθρώπων. Εις τον Θεόν που κάθεται επί του θρόνου και στο αρνείον των θεάνθρωπων λυτρωτήν, ανήκει η ευχαριστία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνα των αιώνων. 14. Και τα τέσσερα ζώα έλεγαν αμήν και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν.